Παλιά, είσαι σε... παλιά <ΣΣ> Παραλληλές σταπούτια Κάθαμε στη κάθε κάθαμε στη μέση Πρώμετα ξεκλωμένοι στην καρέκλα Ξυπνώνουν, φτάνουν κάτω το σαγόνι Και ορίζουν σταθερό λαιμό Εγώ γυρίζω σπίτι με σένα, προσέχω πως θα περάσουμε με το δράμο, κοιτάζω εσένα, το φανάρι λέει σταμάτησε αλλά άσφαλτο, διασχίζω με τα αυτοκίνητα λύπων άνθρωποι συστάσεις, περιμένουν λεωφορεία. Όταν όλα ταυτόχρονα σβήνουν τώρα, Ο περιπτεράσσο σου χαμογελάει. Με χαιρετάει, Κατεβαίνουμε το στενό, Στρίβουμε δεξιά, Φτάνουμε έξω από την κατοικία. Χάνω τα κλειδιά μέσα στι τσέπες, Τα χάνουμε, Τα βρίσκω μέσα μπερδεμένα, Μισή τρίλεπτα. Τι χάκι, Χαρτιοπέτσαινα γρηγόρισα. Αμέσω κλειδώνω, Μπαίνουμε στα σανσέρ. Παντά στο πέντε, Ξέρε ότι στο πέμπτο μένω, Ακούγονται όλα, Όλα ακούγονται από το διπλάνο για μέρης, Με τηλεόραση πέζει ραδιόφωνο, Μπορούμε να κάτσουμε, καθό Έχει φωτιά στη στράτα μου σκεφτόμουν να μα μήνε μαζί με φίλε γιατί αύριο θα είναι άργα στο θέμα μου να ξέλαψτε από αρχή στη ζωή μου να φυτά να με παρασάνει ακόμη παράδρα και λέξη κομμάτι βόρτα να δεν όλαστιν πάρε μέσα σου Δύο σε ένα ποτήρι, μία δοντόκρεμα απ' έξω, ένας καθρέτης πιο ψηλά αντανακλά δύο σώματα. Παράλληλα, παράλληλα. Όρθια.